Είδα σήμερα ε, τηλεόραση το πρωί Αχ τι σου Έλα να δεις τι είδα όμως Ποιο, τον τηλεπανελίστα, τον Άδωνη Όχι ναι, ναι κανά στι... Ο Άδωνης έχεις oh. καταλάβει έτσι Είναι ο νε πιο κα... ακριβουπληρωμένος πανελίστας τηλεόρασης Εφτά χιλιά εκατομμήνα του δίνουμε Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Έλα ρε Αποστολή, Γεια. Yeah. Δεν πιστεύω να κάνω καμιά ματι Να μην να ανοίγουν τα μαγαλιά της Κυριακής γιατί και ψωνίζω κάθε μέρα και το Σάββατο μου περισσεύουνε λεφτά. Θέλω οπωσδήποτε άλλη μια μέρα. Καλέ όλοι θέλουμε. Εγώ δεν προλαβαίνω τις άλλες μέρες Ελπίζω στις Κυριακές Δεν θέλω να μένουν λεφτά στο σπίτι. Να μπήκα ένα λυστή. Μπράβο, να τα κάνω να κάθε να τα μαζεύω, να τα αφήσω στι τράπεζε μέσα στου κλέφτε. Μπράβο Τίποτα θέλω να τα επενδύσουν να στην Αλλά θέλω μόνο τι είναι εδώ, λοιπόν, να Μπράβο, εσένα, εσένα έχω για να τα λες από το βαδιόφωνο να παίρνουμε κουράγιο ότι θα ανοίξουν τελικά. Έτσι, και γιορτές, τα... ε, και αργίες. Έγινε, τό, τόνισε το τόνι. Έχω τόνισε μια ξαφνική το. επιθυμία στις αργίες να ψωνίζω. Μπράβο, μπράβο ρε, αποστολή, να πάμε και την Τετάρτη να ψωνίσουμε. Ανεξέλεγκτη, α, πρωτομαγιά, ναι βέβαια, προτομαγιά να πάμε. Εννοείται, αυτό έλειπε να κάνουμε τώρα απεργίες και βλακίες, που λένε <laughs> Έτσι είναι, έτσι είναι. Απόν ψώνια και τι κυριακέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα μήνυμα μόνο θέλω, προσωπικό. Κατά το υφασίστε. Αλλά λέξει άσει την εφισοκόληση κι έλα να σώσουμε το γάμο μας. Ποιο τι γίνεται, εξήγησε το μου, τι, τι συμβαίνει, αλλά λέξει. Ευχαριστώ. Έλα. έλα. Δεν μου έσυνεστε είδες αυτή την αφήσαμε το παιδάκι από τη ιδέα μου κλαίει. Γιατί λέει να πάει κάποιο πεδάκι στην κρίτη και κλαίει. Α, περίμενε. Ναι, το έχω δίμω, Ε, το κυσδί, λέει. Αλλά λέει λες, το... σου ειδικά πάνω και δεν τα καταλαβαίνω Ε, το μεταφράσανε Κλαίει, Τι το σημαίνει λέει και... Βίζα Βάν, τη Βίγκα, Σακα, Τιλ, Κρέτα, η Αυτό ναι, ότι θα βρει στην Κρήτη και καλά Και κλαίρον παιδάκι, στεναχωριέται Γιατί όμως δεν μας λέει Γιατί Έρχεται με τη μαμά, πάνε τη μαμά εδώ πέρα τα βλέπει το παιδάκι συναγουργέται ενώ το πλύσεις εκεί μέσα στην Σουηδία έρχεται και μαμά και χάνεται μόνη της μετά δεν το καταλαβαίνεις ρε Α όχι Είμα δεν το πήρα χαμπάρει το δηλαδή ρε, καλά κι αυτοί έρχονται στην Κρήτη έρχεται μάνα πράμα με το παιδί της και πάνε στα μάλια να την επιδείξουν Ε τι κάνει ρε, έρχεται εδώ χαμπάσατε να πούμε βγάζουν τα μάλια και παίγουν, το ξέρεις δεν έχει πάρει Σουηδέζα Α όχι εσείς, πάρει. ε <laughs> <είναι> <laughs> Με έχει πάρει. <σχυμίσαι> Με το έχει μου εμένα όλου μα. Πρώτη σου εδώ Σουηδία. Έχει καθαρίσει μισή στο χόλιο. Δεν το λέω εγώ, πήρε όλη την Ελλάδα. Σταμάτα να μιλά. Δεν προω πρέπει. Εγώ. Ναι. Έλα, είστε και προθείτε στο ειδήτε βλέπω έτσι. Γενικώ. Είναι γενικό και στη ιδερά και του Τζόρτω Σόλου. Μόλι του κουκουλοφόρου είμαστε μαζί. Εμείς. Ναι, τα χαμηλατή δεν έχω δεν έχω Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο, δεν, δεν, δεν απαντάτε. Απαντήσαμε τώρα. Απαντήσαμε τώρα. καλά. τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν είναι δεύτερη φορά που σας φέρω τηλέφωνο μέσα σε δύο μήνες. Σας έχω πάρει, σας πέρω τηλέφωνο από Ανατολική Αττική. Από κερατές συγκεκριμένα. Καλά, από... τι θέλετε, την Πανοκρουσίες, δεν πήρατε και από Ανατολική Γερμανία. Ανατολική Αττική πήρατε, σι Όχι, σε ένα πυραγό μου. Πέλο πάντων. Λάθοσα βογιά. Α, λάθος, έρωτα λάθο. Τι ήθελε. Μπορείτε να κουλιάτε ακόμα εδώ πέρα ο υπάρχουν πω πολλέ Έχετε γεμίσει ένα αρχικού, γι' αυτό μάλλον. Εγώ στην Τα θυμάμαι Ναι, η Γέρι πετάγανε μπουκάλια και μολότοφς Δεν ξεχνώ Πάνε εποχές Πάνε πάνω ευτυχώ. Πάνε πάνω δυστυχώ. Τώρα πουν δεν λεφτά για που είναι εκείνη η Που σας κατέβαινε κάθε τόσο. Ε, φυσικά να δροσιστείτε. Για να την εδώ πέρα. Δεν ξέρω, δεν πάει καλά το κράτος του για Δεν πάει. Τέλος πάνε. Κάντε και έγινε κάτι, να σας Έλα, φιλιαράκι. Έλα, φιλιαράκι. τι, τι κάνει να σα προσέξουν. Ελλάδα. Ένα φυλακή. Όμορφαίνει. Δεν μου λένε, όσο πλησιάζουν εκλογές του σάτα, η τροχέ κοινά περισσότερο. Mm. Και κάποτε ακούσει και το λεπτόρχο να κάνει να πηγαίνει εκεί πέρα και να κάνει τον ήλιο, αλλά βλέμματα πίσω. Ναι, Δες, πισκύ, τι λες εσύ. Το έλεγα για αυτό το ζήτημα που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη με του σκάδου, με την τεχνητική κοντοποίηση, έξακου έτσι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πάντων. Είστε άτιμο μελέτη, τη δημοσιογράφη ρε φίλε. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα μπορούσες να βγεις και να πεις για δύο πράγματα για το πρόβλημα που έχουν τα νέα ζευγάρια για ναγκάζονται, να του που πίσουν μεγάλη ηλικία και να πατεφτούν ακόμα, το ταγρίσκια ναγκάζονται να για να μπορούν να δουλέψουν να υπογράφουν χίλια μίλια σε χαρτιά δεξιά αριστερά ότι δεν θα κάνουν παιδί στη γωνική του ηλικία και ναγκάζουν να Τελικά να ψάχνουν, να για να στην όλη με την Που παίρνουν τα οάρια τους και αντί να πού να βγουν όλα αυτά και να δείξουν τα δίξου του καπιταλισμού τέλο πάντων έφυλε, τι βρίσκουν και λένε δική σου. Θυμούνται ότι τα κορίτσια αυτά που παίρνουν τα οάριά τους είναι από χώρε του πρώην Ανατολικού μπλοκ και προευσουσιαλιστικέ χώρε. Λέει και οι χώρε αυτές δεν είναι πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πλέον μέλη του ΝΑΤΟ. Και στο φιλάνε φυλάει, τα κουρισά και αυτά τα περισσότερα, όλα που δίνουν σήμερα τα τους, συνθήκες, ήταν όταν του λόγου Ε, ναι, Καλή σας μέρα. Γεια σας. Μου δώσω το τηλέφωνο από το σχολείο, από το λύκειο της κόρη μου, για να πάρω για τα χαρτιά των κοινωνικών κριτηρίων μου είπα να ρωτήσω τι ακριβώς χρειάζεται. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα καλά γιατί μου δώσαμε για σάλμα. Και εγώ δεν κατάλαβα καλά, ξέρετε που έχετε πάρει. Ε, δεν ξέρω, μου δώσω ένα τηλέφωνο και μου είπα να, να επικοινωνήσω εκεί για τα χαρτιά των κοινωνικών κριτηρίων. Γι' αυτό πεζε μου, τι είναι εκεί πέρα που μου τι τιλέφωνο είναι αυτό που μου δώσαμε. Συρμάκια είμαστε εδώ, Σλαβενή τη. είμαστε καλά. Να σα συνδέω με τα τριγιά. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ε, θα ξαναπάρω να δω τώρα. Θέλετε ίδια... κάποιον από τον όροφο? Όχι, όχι, όχι, όχι. Μάλλον λάθος μου δώσαν το τηλέφωνο. Δεν μπορεί. Έχουμε προσφορά στα είδη τζακιού λόγω καλοκαιριού και στα είδη κάμπινγκ. Ενδιαφέρεστε? Ε, όχι. Ε, ε, με, εγώ πήρα στο σχολείο να ρωτήσω για κάτι χαρτιά και μου δώσαν αυτό το τηλέφωνο. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχουμε <σκάτυξε> και στις μπήρες προσφορά. Ναι, κάτι δώρο. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι ενδιαφέρον. Καλά. Όταν λέω κάτι λάθος θα μου δώσουν το τηλέφωνο. Και γλυκά, έχουμε τα καλύτερα γλυκά, το λέω. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Και στα μακαρόνια. Ε, εντάξει, αλλά, ναι, τώρα άλλο ψάχνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά. Ευχαριστώ. Πάντως ευκαιρία είναι. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή μπορείς. Μίλα. Λοιπόν, θέλω. Το which side you, uh, are you on? Boy. <Διζε> Όχι, Wigboy. Έτσι λένε; Το άκουσε με. Από Dropkick Marfis. Which side are you on? Το θέλα... έχω, το έχω. Το <Διζε> <Διζε> άκουσε με. Θέλω να τα φιερώσω στους βλάκες όλους τους Έλληνες που αποφασίσανε τώρα στα γεράματα να γίνουν μικροβιολόγοι σαν τον για Λιάκο και να μιλάνε για καθαρότητα αίματος. και στους μεργάτες της Μανολάδα, στους ξένους και να ξέρουν οι επόμενοι ότι είμαστε εμείς που θα αρχίσουν να μας υπεραβαλώνουν τα σκυλιά των αφεντικών και μια κουβέντα που είμαι ο πατέρας μου θα έρθει εποχή σύντομα που η μισή θα φοράνε κουκούλες και θα γυνήχαν τους άλλους μισούς να διαλέξουν ποια από δύο θέλουν μεριά, εντάξει Αποστόλη μου βγάλω στην ψυχή για ραπαντήσεις Να σ' την ξαναβάλω Καλά εντάξει <χαι> Ο κακουρόι μου απ' το Σίδνεϊ Πες του να βάλει το στουρνάρα που λέει Ότι δεν προλαβαίνει να τους δει Και όταν τελειώσει αυτό να βάλει το τραγούδι Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω Ξένους επενδυτές έχουν αρχίσει και έρχονται Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο Με χιλιάδες αναμνήσεις Φορτωμένο Έχει πια μόνο από την ανατολή. Η κοινέζία είναι μόνη πλέον, αλλά καιρώσει και από τη δύσπια. πια. Όσο όσο. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω, ξέρουν επενδύσει έχουν αρχίσει και έρχονται. Πολύτε όμω είναι επιπλωμένα. Με χιλιάδε για να μισή Όταν μπορέσει τέλος πάντων Βάλε το μους αγριοπά παραμεζο μου βέρι, Να το ακούσουν όσοι δεν το άκουσαν Από το reinofrenia.net Ποιο? Το μους με παραμεζο μου βέρι, Α είσαι με Ράκλου, έλα γεια Να ρωτήσω παρακαλώ συγνώμη που ενοχλώ Αλλή Είχα ακούσει πριν από λίγο μια κυρία τη... Που έλεγε μία συνταγή Και τι θα θέλατε Ε, να ρωτήσω κάτι να... για τη συνταγή Ανακατεύω αυτά τα κατά τα... Και τα γλασέ Ναι. Σε χαμηλή φωτιά με τι τα ανακατεύω Με αγριοπάπαρα Και λίγη σάλτσα σόγιας Όχι δεν κάνω πλάκα Μιλάω σοβαρά τώρα Για ποιο φάι λέτε συγνώμη Ένα μους που είπε η κυρία προηγουμένως που έλεγε μια συνταγή Α, ε, Αυτό το ίδιο λέμε Το μους αγριοπάπαρα Μούσα γρυοπάρα με ζωμό βερίκοκου. Ah. Τι να σας λέω, Νοστιμιά σκέτη. Και πού θα τα βρούμε αυτά, τα αγριοπάρα. Στην αγορά. Έχει και το Αλφαβίτα νομίζω. Τι είναι σε σκόνη αυτό δηλαδή. Τα αγριοπάρα. Όχι, δεν είναι σκόνη, ό, δεν είναι σκόνη. Σε τεμάχιο, κανονικά, πάνε ζευγάρι. Μάλιστα και η αναλογία πόσοι θα είναι, δηλαδή. 170 γραμμάρια βερίκοκα και τα γλασέ πόσο να είναι. Ποια γλασέ, είπα όγια γλασέ. Hey, Έι Ναι. Έρχε η 170 γραμμάρια βερικόκα και 200 γραμμάρια αγριοπάπαρα Όχι, γλασέ, γλασέ 170. Αι, αυτά εννοή, απλά εγώ τα ναι. Μπλα, α, α, τώρα κατάλαβα, μπερφτήκατε. Αυτά εννοεί, τα αγριοπάπαρα, γλασέ. Αν τα λένε γλασέ. Α, και τα ανακατεύουμε δηλαδή αυτά μέσα στην κατσαρολή σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά, βερίκο, αγριοπάρο, βερύκο. <Ρουθεί> Δεν βάζω κάποιο άλλο υγρό, δηλαδή, <Ρουθεί> Μια παραγγελία για παρασκευή εκπροκατάσταση αλήθεια. Βάλε τον άδων εκεί που λέει δεξιό σημαίνει να τις παραδόσεις και κάτι τέτοια. Τι ορίζει τον δεξιό. Είναι ο άνθρωπο ο οποίος σέβεται την παράδοση. Το αρέσει το τρίπτυχο πατρίστε η οικογένεια και δεν τρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρείται. Πίστελια καλά. Κατεφά του σκουπίζεται να μαζί καναμάτι και μα κουτσόνε πόντια και με χέρια. Είναι αυτό ο οποίος ακούει εθνικό έμεινο και συγκλονίζεται. Αυτός ο οποίος βλέπει πραγματικά την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε Κόγκα Εδώ είμαι καπεντάνκι ολέκα, τούτο το πράγμα ως πότε να τραβάει έτσι Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνει αυτή και η πλήκα του Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο, μοντερ, ο, ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε τι το ελληνικό για να γίνουμε ξέρω εγώ κοσμοπολίτες Πάλλει τις δηλώσεις του που λέει δεξιό σημαίνει χάρη σε μας τρός, ρε Τι ορίζει τον δεξιό <σίλουμε> <Γιατί> ήθελα, <σίλουμε> Άμα δεν είχαμε ψηφίσει το μνημόνιο Δεν θα είχαμε να φάμε Τι <σίλουμε> ορίζει τον δεξιό Είναι, είναι, ο, ο, ο... είναι <σίλουμε> ο άνθρωπος ο οποίος Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε Γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι Και αυτό λίγο έτσι να δείξουμε Ποιο είναι το πρόσωπο της δεξιάς <συρί Informationen> Μια παραγγελιά για αύριο. Γεια, yeah, yeah, ναι. Πες τη. Αυτόν που πήρε τηλέφωνο και ήθελε τον κύριο Γκώφη και εσύ του είπες ότι είχε ο γιος τον Α, ah, τον κύριο Γκούφα. <laughs> ναι, ναι, ναι, αυτό σε παρακαλώ. Ναι. Ναι, Γκούφα. Ναι, ναι. Ο Αντώνης Σωσονίτης με καλημέρα. Γεια σου Αντώνη, πες μου. Ε, πήρα να ρωτήσω, ε, με αυτό το θέμα με την εκκρεμότητα τι κάνουμε. Ε, θα <laughs> Θα χρειαστεί κάτι. Κοίταξε, εντάξει, αμέσως στο. Για να γίνει και πιο γρήγορα η δουλειά, καταλαβαίνεις, Αντώνη μου. Πε, περίμενε, περίμενε, μήπως εγώ κάνει λάθος, λα... με ποιον με ποιο, με ποιο μιλάω τώρα. Για ποιο θέμα θες, Αντώνη μου, ο Κούφας είμαι. Κατάλαβα, εγώ πήρα ναι. το θέμα το, το παλιό εκείνο εκεί με το... Για την Βιτάλια. Έχει μείνει μια κρεμότητα. Μήπως μιλήσατε με τον πατέρα μου, εγώ είμαι ο Γκούφας, ο Α, έλα, καλά, με τον γιος να ο εντάξει. Πείτε μου λίγο γιατί εγώ έχω αναλάβει τώρα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πάντως από ε... το μου ποπατέρας μου μια εκremότα υπάρχει. Υπάρχει εκκρεμότητα όντως, αλλά θα χρειαστεί λίγο, Καναχιλιάρικο ευρώ βλέπω για να προχωρήσει το θέμα. Εντάξει, δεν χαβει ο κόσμος. Δεν χαβει ο κόσμος 1000 ευρώ, όμως είναι δύο μιστη γυναίκι. Εντάξει, εγώ εμείς έχουμε από την βζιτάλια την εκremότα. Οίδα μου σε, σκατά, σε λεφτά. Εντάξει. Τι ετήστε, ποιο είναι το αίτημα. Εγώ έχω μια και λέω πότε να αργυρός, αυτό Αυτό είναι το έτοιμα. Να, να, να, να, Επίσης να την κανονίσουμε κατευθείαν. Κατάλαβα, ναι, αλλά σας είπα εγώ για να τρέξει, ξέρετε τι θέλει. Ναι. Να σας πω τώρα, αλλά κι εγώ επειδή μπαίνω και σαν μεσάζοντας, θέλω κι εγώ ένα δωράκι. Λοιπόν, εντάξει, μέσα. Μια TFT τηλεόραση. Βλέπω μπάλαγο πολύ. Θέλω μια τέτοια φαρδιά. Λοιπόν, ε, να έρθω εγώ από εκεί πέρα... Ναι. Ε, έλα, έλα, έλα, έλα με τα δώρα σου, θα σε δεχτούμε. Επειδή λοιπόν είμαστε όλοι τρεις θέλουμε μια παραγγελιά για να το γιορτάσουμε. Τι? Το ασθενοφόρο. Γιατί? Το θέλουμε. Έτσι όπως θα φρενάρουμε να έχουμε έτοιμο το ασθενοφόρο δίπλα. Να σου πω, ξέρεις τι, θέλω να βάλεις το δημάς αυτό είναι με το ασθενοφόρο. Πώς το θυμάμαι. Ε? Και πονούσα, και πονούσα. Α, και πονούσα, και πονούσα. Και τι να κάνω. Που λέει πάνω κάτω πήγαινα mm. και είπε σταματήστε να κατέβω και τα λοιπά. Θυμάστε. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να το συνδυάσω. Δηλαδή θέλω να το βάλεις σαν να είναι η Ελλάδα αυτή δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να το παρομοιάσεις με αυτόν που είναι μέσα στο ασθενοφόρο. Ναι, ναι. Α, περίμενε. Στο ασθενοφόρο. Ναι. <Λε> δηλαδή την παρομοιάζεις με ασθενή. Ε, χουντικ Να σου πω Πατακούλα, μήπως στο γύψο η χώρα Να τα έλεγε να σου πω Ναι για Αυτά μόνο εσύ τα έχεις πει Ο Γεώργιος ο Παπ που γιορτάζε χθες να, Ο Γάπ πω. και ο Σαμαράς τώρα Μόνο χουνίκια χρεπεί την Ελλάδα ασθενή Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι σε ένα δέντρο Και έπεσα Και σπάσατε να, πλευρά και χέρι, τι έγινε Τέσσερα πλευρά Ναι Την κλίδα Ναι και πνευμονοδόρακα το κυριότερο που κινδύνεγα άμεσα η ζωή μου ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά πολύ ώρα αφού ακολούθησε μια πορεία πέντε χιλιόμετρο πάρε ξέπινε τη πορεία του και πήγε προς κακάν, κακάν. Κακάν, κακάν. είχε μια τρελή πορεία το νοσοκομιακό Ά. σε κάθε στροφή Ά. κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια <Φίλιο> από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω Και επονούσα και επονούσα και τι να κάνω Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή Αντί να με πάνε σιγά σιγά επετειόμουν απότε ψηλά απότε κάθε στο πνευμάτι <Κι> Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον έβλεπα. είδα το χάρο με τα μάτια μου